Ο κύρις Αντριάν Λεβερκίν Ο μουσικός και ήρωας Στο μυθιστόρημα του Τόμας Μάν Δόκτρο Φάουστους Κάποια στιγμή Λίγο πριν την τελική κατάρρευση Για πρώτη και μοναδική φορά στη ζωή του Δέχεται κάποιο είδος Χορηγίες ας πούμε Από μια γυναίκα Που δεν εμφανίζεται ποτέ Και δέχεται μαζί και ένα δώρο Ένα δαχτυλίδι Πάνω σε αυτό το δαχτυλίδι Παλιό, πολύτιμο με αναγεννησιακό σκάλισμα, λέει ο Mann, είναι χαραγμένοι δύο ελληνικοί στίχοι, οι δύο πρώτοι στίχοι από τον Ύμνον Ισαπόλλωνα του καλημάχου. Αρκετό καιρό μετά την ανάγνωση του δόκτωρος Φάουστους, η οποία μέτρησε πολύ για μένα, συνειδητοποίησα ότι το δαχτυλίδι αυτό ήταν ένα σήμα του Τομασμάν Μαν ιδιοφιούς εμπνεύσεως ήταν ο τρόπος του να εγγράψει τον απόλυτο μοντερνισμό του ηρωά του στην παράδοση στην οποία ούτως ή άλλως ανήκε, Να τον εγγράψει στον μοντερνισμό των Αλεξανδρινών ποιητών. Και μάλιστα, παίζοντα με την ιδέα ενός άλλου Αλεξανδρινού ποιητή, του θεόκριτου, μετέπλασε το ίδιο το σήμα αναγνωρίσεως σε ένα μικρό έργο τέχνης. Όπως και στο πρώτο ειδήλιο του Θεόκρητου, ο Βοσκός που θα πει σωστά το τραγούδι θα λάβει το τέλος ένα ξυλόγλυπτο κυσίβιον, κύπελο, ποτήρι, κάτι τέτοιο. Εκείνο όμως που δεν ξέρω αν έχει προσεχτεί είναι ότι χωρίς τα ανάλογα μυθιστορηματικά τεγνάσματα αλλά με την ίδια απολύτως λογική ένας δικός μας ποιητής, ο τέλο άγρα έδωσε ένα σήμα εγγραφής του μελλοντικού έργου του του έργου που μόλις ξεκινούσε στην ίδια παράδοση έχω ξαναμιλήσει για τον Άγρα έχω πει ότι δεν είχε καλή τύχη από την αποσιόπηση πέρασε στην ανακομιδή των λειψάνων του αλλά και όταν προσέχτηκε από ορισμένους η δουλειά του δεν ξέρω αν δόθηκε έμφαση στην πρωτόλια συλλογή του ξέρουμε ότι τις συλλογέ του τις δημοσίευε πάντοτε εκ των υστέρων με κάποια διαφορά ετών και έτσι η πρωτόλια συλλογή του Άγρα δημοσιεύτηκε το 1934 όμως περιέχει κείμενα γραμμένα από το 1917 δηλαδή όταν ο Άγρας ήταν 18 έτων έως το 1924 Αυτή η συλλογή έχει τον χαρακτηριστικό τίτλο «Τα βουκολικά και τα εγκόμια» Χωρίζεται σε οκτώ μέρη το όγδο είναι αυτό που απέσπασε την προσοχή και αποποιητική άποψη δικαίω, γιατί είναι το σημείο στο οποίο ο άγρα μεταβαίνει στον ίδιο τον εαυτό του, στον τρόπο με τον οποίο εφεξής θα μιλάει και θα αναγνωρίζεται. Μεταβαίνει στην επόμενη συλλογή του που θα ονομαστεί καθημερινές απλώς καθημερινές και έτσι ονομάζεται και το 8ο μέρο καθημερινέ. Όμω το πρώτο μέρο λέγεται το φθινοπορεινό ιδείλιο, και κυρίω το τρίτο μέρο έχει τον σεμνό τίτλο «Οκτώ μεταφράσεις». Ναι, αλλά ποιες μεταφράσεις. Μεταφράζονται τρία ειδήλια του Θεόκρητου, ένα ειδήλιο του Βίονος, ένα επιτάφιο επίγραμμα της Ήρηνας, ένα επιθαλάμιο του Κάτουλου και δύο γαλλικά τραγούδια, σαν ηρωνική αντίστοιξη, ας πούμε, ένα του Λαφοντέν και κάποιο ανώνυμο. Η επιλογή δεν είναι καθόλου τυχαία. Στην πραγματικότητα, Μινιμαλιστικά ας πούμε ο Άγρας σε αυτό το τρίτο μέρος έχει ορίσει το ζώδιο της δουλειάς του τον αστερισμό κάτω από τον οποίο αντιλαμβάνεται και θα εξηφάνει εφεξής το έργο του και είναι όπως και στην περίπτωση του Λεβέρκιν ο μοντερνιστικό αστερισμός των Αλεξανδρινών ποιήτων γι' αυτό και την προηγούμενη φορά ακούσαμε απλώς χωρίς ένδειξη αφήνοντάς το να λειτουργήσει και αποτείοντας και να φορώ στην μελωδικότητα και στην ακρίβεια του Άγρα, ένα από τα ειδήλια του Θεόκρητου, ένα λάξ στο πρωτότυπο και στη μετάφραση του Άγρα. Διάλεξα μάλιστα το ιδίλιο 11, τον Κύκλοπα, κακομούτσουνο με ένα μάτι τεραστίων διαστάσεων εκτός κοινωνίας, ο οποίο ψάλλει ένα περιπαθές και γλυκύτατο Εγκόμιο, στην ξανθήν και γαλανήν κόριν των φαντασιοπλήκτων όνειρων του, τη Γαλάτια. Και μόνο αυτή η συνθήκη λέει πολλά για το περιβάλλον μέσα στο οποίο εφεξής θα δουλέψει ο Άγρας. <σχερνή> Σε αυτό το σημείο διστάζω γιατί το θέμα που έχω μπροστά μου μοιάζει με διπλωτυπία τουλάχιστον. Πρέπει να παρακολουθήσω την εφ' τροχιά του Άγρα ως ποιητή άμα και κριτικού όπως όρισαν τον γενάρχη των Αλεξανδρυνών τον Φιλιτά από την ΚΟ οι σχολιαστές της εποχής του. Και δεν μπορώ να μιλήσω διαχωρισμένα για τον Άγρα επιβάλλεται να τον αντιμετωπίσω ως αυτό που ήταν ως τη συνείδηση της γενιάς του ας πούμε και επομένω θα πρέπει να θέσω επιτάπητος το θέμα του παράξενου διαστρεβλωμένου και εν τέλει ματαιωμένου μοντερνισμού της γενιάς του 20 όπως συμβατικά ονομάστηκε αν όμω ακολουθήσω αυτή την τροχιά προϋποθέτω πράγματα τα οποία κυκλοφορούν κάπως συγκεχημένα μες στις σπουδέ και τα αναγνώσματά μας Προϋποθέτω με δύο λόγια μια σαφή εικόνα για τον γενέθλιο τόπο αυτού του εγχειρήματος τον Αλεξανδρινό Μοντερνισμό. Άρα λοιπόν, α πάμε στην αποκάτω εικόνα. Α πάμε σε ό,τι συνέβη όχι όπως τυπικά το ορίζουν οι ιστορικοί, μόλι πέθανε ο Αλέξανδρο, αλλά λίγο αργότερα. Όταν ο Δημήτριο Οφαλιρέα, φυγάδα από την Αθήνα, κατέφυγε στην Αλεξάνδρεια και με πρότυπο τον περίπατο, ίδρυσε ένα μουσείο ως έδρα επιστημονικών εργασίων. Και βέβαια, γύρω από το μουσείο, ο άλλος Πτολεμαίος, ο Φιλάδελφος, ίδρυσε μια βιβλιοθήκη. Σε αυτό το σημείο αρχίζει, για ό,τι μας αφορά, η αυθεντικά Αλεξανδρινή περίοδος. Η ελληνιστική, κατάλληλη ονομασία. Όμως και εκεί, το είπα ήδη, αντιμετωπίζει κανείς έναν αστερισμό. Όσο κι αν ελαχιστοποιήσουμε τα δεδομένα, θα ξεχωρίσει στο τέλος τουλάχιστον ένα τρίγωνο. Στη μία κορυφή του είναι ο Καλήμαχος, ένας μέτρ της εκλέπτυνσης, ηδήμων της μικρής φόρμας, ήρωνα, αυλικό και ήρωνα μαζί, λογιότατος, υπεύθυνος για τις κριτικές εκδόσεις στην ίδια τη βιβλιοθήκη της Αλεξανδρίας. Στην άλλη κορυφή βρίσκεται ο Απολώνιος Ορόδιος, ο οποίος φαίνεται να μην κατατρίχεται από την έμονη ιδέα των Αλεξανδρινών για τη μικρή φόρμα, για την υποκορισμένη φόρμα όπου το έπος γίνεται επίλιον και το είδος ειδήλειον αλλά αυτό είναι μόνο φαινομενικό γιατί η μεγάλη του φόρμα είναι σαν μια μικρή φόρμα στο μικροσκόπιο το έπος του είναι υφασμένο με παρεκκλήσεις, λεπτομέρειες, παράδοξα, παραβάσεις και στην τρίτη κορυφή βρίσκεται ο Θεόκρητος από μια ανάποψη κατά το δικό μου γούστο ο πιο συναρπαστικό επειδή είναι και πάλι κατά το δικό μου γούστο ο πιο ριζοσπαστικός επειδή διακινδυνεύει να συνερέσει στο έργο του τρεις παραδόσεις να συνερέσει την ερωτική ελεγεία που κατηφόριζε ως εκεί από τον Μίμνερμο να συνερέσει την βουκολική ναηδή η οποία φαίνεται πως υπήρχε σε κάποια πρωτόλια εκδοχή και να συνερέσει και ό,τι λαϊκότερο μπορούσε να φανταστεί κανεί εκείνη την εποχή τον Μίμο, στον οποίον είχε καταρρεύσει η πάλεποτε κομμωδία. Και μέσα σε αυτήν την γεμάτη ένταση συνέρεση, δημιουργεί μια συνθήκη καθοριστική για τις μετέπειτα εξελίξεις. Δημιουργεί έναν τόπο τεχνητό, το βουκολικό ιδίλιο. Βοσκοί και βοσκοπούλες ανταλλάσσουν τραγουδάκια. Δημιουργεί έναν τόπο ηρωνικό. Δημιουργεί έναν τόπο αναδιαπραγμάτευσης των δεδομένων, Διολυσθένοντα και αλλάζοντα συνεχώ τόνου, δίνει την αίσθηση ότι παίζει, αλλά δεν παίζει ενού παικτή. Δίνει την αίσθηση ότι την ίδια ώρα που γράφει πρωτότυπα, σχολιάζει και μεταφράζει, και σε αυτό έγκυται η πρωτοτυπία του. Έχουμε λοιπόν ένα τρίγωνο. Θα πρέπει να αφήσουμε το θέμα σε εκκρεμότητα, μάλλον γιατί εδώ συμπιέζονται τρει ή τέσσερι εκπομπέ. Και να τι αποσυμπιέσουμε εν ευθέτω χρόνο. Επί του παρόντο ας πούμε κάτι μικρό και εμβληματικό σαν το δαχτυλίδι του Λεύρικεν. Ας πούμε κάτι το οποίο θα μπορούσε κάλλιστα να ισχύει για τον Άγρα εάν κοιτάξουμε προσεκτικά επιτέλους τη δουλειά του αλλά θα μπορούσε αν επανεστιάσουμε να ισχύει και για τους Αλεξανδρινούς. Ας δώσουμε ένα συνολικό πλαίσιο αδρόφυσικά που να ισχύει για τη διπλοτυπία εν όλο. Τι έχουμε εν προκειμένου. Έχουμε την έντονη έχνια για τη φόρμα και για την τονικότητα. Έχουμε την έμφαση στα μέτρα και στα σταθμά τη αλλά αναθέτοντάς τους διπλή λειτουργία. Να φέρουν επί των πτερήγων τους το περιεχόμενο και ταυτόχρόνω να μας κάνουν και ένα είδος οπτικού τρίκ, όπως κάναν και οι Αλεξανδρινοί που ξεκινούσαν με δακτυλικό εξάμετρο, και έλεγε άρα πρόκειται για έπος γιατί έτσι κατατάσσονταν τότε τα είδη με βάση το μέτρο και ενώ ε, πρόκειτο για έπος ποιο ήταν το έπος ότι ο Θησέας εκεί που γύρναγε από τη μάχη την οποία κανείς δεν αφηγήθηκε σταματούσε να βράδυ κουρασμένος και τον φιλοξενούσε μια γριούλα η Εκάλη έξου και η γνωστή ονομασία εκεί ήταν το σπίτι της έχουμε μια έντονη διαμεσολάβηση του ποιητή ο οποίος ταυτοχρόνως αυτοσχολιάζεται, παρεμβαίνει ως περσόνα στην ίδια του τη δουλειά σαν να ανησυχεί για τους όρους πρόσληψής τη. και δικαίω ανησυχεί. Διότι τότε πια έχουμε αγγίξει το σημείο στο οποίο και σήμερα βρισκόμαστε όπου η λογοτεχνία καταναλώνεται σχεδόν αποκλειστικά από αυτούς που την παράγουν. Και πολύ λογικά πάλι διότι η πάλε ποτέ και βαθύτερα η δημοκρατική συνθήκη έχουν τελειώσει πια. Έχουμε μια πλειάδα ποιητών που η μούσα τους είναι η βιβλιοθήκη, η φαντασίωσή τους όπως το μπαρόκ είναι το θέατρο και η προϋπόθεση της δουλειά τους όπως το μανιερισμό είναι άλλες προηγούμενες δουλειές. Έχουμε έναν κυκλολογίον, θα έλεγε ο Φλομπερ, που ο θεός του, όπως και ο θεός του λυρισμού, του εφεξής λυρισμού, είναι η λεπτομέρεια. Έχουμε κείμενα και μόνον κείμενα, διότι και τα τελευταία ίγνη της προσωδίας πάνε να αποτυπωθούν σαν απολυθώματα φτέρης πάνω στο κείμενο. Έχουμε εντέλει έναν τεχνητό τόπο ή μια ναυλή αλλά κατασκευασμένη φαντασιακά στο επίκεντρο μιας μητρόπολης. Έχουμε δηλαδή μια ποίηση αστική αλλά υπό όρους κρίσης και ασφυξίες σαν να βρισκόμασταν ήδη στο Παρίσι του Μπένιαμιν και του Μποντιλέρ. Έχουμε θεούς οι οποίοι μοιάζουν με μαριονέτες. και όλα αυτά πάνω σε ένα μικρό δακτυλίδι. Ο Αραβώνας όμως, με αυτό το δακτυλίδι, για την πίεση κρατάει ακόμη. «Στοιχεία για την αγορά χαλκού». Τα συνέλεξε και τα παρουσίασε ο Γιώργος Κοροπούλης.